Έχω νεκρούς δικούς μου και άφησα να φύγουν Κι έκθαμβος Είδα πόσο γρήγορα ξεχνούν Πόσο βολεύονται στον θάνατο Αυτάρκης Και τόσο αλλιώτικη από τη φήμη τους Μα εσύ, μόνον εσύ Γυρνάς, μαγγίζεις Με κυκλώνεις Θέλεις σε κάτι να προσκρούσει, Που ηχεί και σε προδίδει Εδώ είσαι Ο μη μου παίρνεις ότι σιγά σιγά μαθαίνω. Πίστεψε με, πλανιέσαι αν έλκαισαι να νοσταλγήσεις κάτι του κόσμου μας. Το αλλάζουμε ό,τι και να είναι. Δεν είναι εδώ. Το καθρεφτίζει μες τον κόσμο μόλις το αναγνωρίσουμε η ύπαρξή μας. από μεταμορφώσεις πως όταν πέθανε τρομάξαμε όχι πως μας έσπρωξε ο θάνατός σου μες το μαύρο χάσμα που χώρισε το τότέ από το έκτοτε αυτό μας αφορά και είναι δουλειά δική μας όλων μαζί να βρούμε την κρυφή του τάξη Μα πως φοβήθηκες κι εσύ Πώ τώρα ακόμη φοβάσαι Εκεί που δεν ισχύει πια ο φόβος Πως κάτι από την αιωνιότητά σου χάνεις και εδώ επιστρέφεις, φίλοι μου Εδώ που ακόμη τίποτα δεν υφίσταται Πως διασπάσαι πρώτη φορά εσύ Διχάζεσαι, ξεχνιέσαι Και την ανάρρηση δυνάμεων απέραντων Δεν εννοείς όπως το κάθε τι εννοούσε. Πως από τη ροή που ήδη σε εγκολπώθηκε, σ' έλκει ξανά η βουβή βαρύτητα μια σύγχυση τυχαία πίσω εδώ, στο μετρημένο χρόνο. Αυτό τι νύχτε με ξυπνά, σαν διαρρήκτη. Και θα έλεγα πω έρχεσαι από ευγένεια μόνο, από μεγαθυμία, η πλυσμονή, γιατί είσαι τόσο σίγουρη, τόσο ασφαλή μέσα σου, που περιπλανιέσαι σαν παιδάκι, αμέριμνο, χωρί επίγνωση κινδύνου. Μα όχι, εκλυπαρείς Κι αυτό διατρυπά τα οστά μου Με διαπερνά, με πριονίζει Η πιο πικρή μομφή που θα Σαν φάντασμα στον ύπνο μου Την κάθε νύχτα που αποσύρωμαι Στα σπλάγνα μου, στους πνευμονές μου Στο μικρότερο και πιο απόμερο κολπάκι της καρδιάς μου Ναι, η μομφή εκείνη Δεν θα ήταν τόσο φρικτή όσο τούτη η έκκλησή σου τι Πρέπει να ταξιδέψω πέσμο. μου Κάτι άφησε πίσω σου Κάποιον τόπο που δεν την αντέχει Την απουσία σου Να φύγω για μια χώρα Που εσύ ποτέ δεν είδε Αν και ήταν κοντά σου Σαν να ήταν τον αισθήσεόν σου Το άλλο ίνιση Θα εξερευνήσω τις κοιλάδες της θα πλέψω στους ποταμούς της Θα σπουδάσω τα έθιμά της Θα κουβεντιάζω με γυναίκες στις εξώθυρες για ώρες Ώσπου θα φωνάζουν τα παιδιά τους πίσω στο σπίτι Θα κοιτώ πως περιβάλλονται τον τόπο γύρω τους Μοχθώντας απεώναν σ' και σ' έφορα λιβάδια Θα ζητήσω ενώπιον του βασιλιά τους να με φέρουν Και οι θα εξαγοράσω Στο ναό να μου οδηγήσουν στο άγαλμα της πολιούχου μπροστά και να με αφήσουν κλείνοντας τις θήρες και τότε μόνο πλήρης γνώσεων θα βγω τα ζώα να παρατηρήσω και θα αφήσω κάτι από την πραότητά τους να εισχωρήσει στα μέλη μου απαλά θα δω την ύπαρξή μου βαθιά στα μάτια τους που με κρατούν για λίγο και έπειτα απλώς μ' αφήνουν να με κρίνουν κι οι θα πλησιάσουν να απαγγείλουν πλήθος λουλούδια και στα πύλη δοχεία των μουσικών τους ονομάτων κάποια ίγνη από μυριάδες ευωδιές θα συγκομίσω, και θα αγοράσω και καρπούς, καρπούς που η γη και ο ουρανός ξαναγεννιούνται μες τη γλύκα τους. τους όριμου καρπούς. Μπρος στον καμβά σάσπρα δοχεία τους απέθετες και καθενός το βάρος ζύγησες με χρώματα. Κίδες, είδες πως ήσαν και οι γυναίκες σαν καρποί κι έτσι από μέσα τα παιδιά είδες να χύνονται στις υπαρξείς τους το καλούπι. Ως που είδες σαν δροσερό καρπό τον ίδιο τον εαυτό σου. Έξω από το φόρεμα τον έσερνε. τον έφερνες μπρος τον καθρέφτη και αφηνώσου να εισχωρήσεις βαθιά στο βλέμμα σου που ο σου, απέραντο δεν έλεγε να εγώ είμαι αλλά να κάτι. Τόσο το βλέμμα σου ήταν διχός περίεργεια και αληθινά φτωχό με τίποτα δικό του ώστε ούτε καν εσένα δεν ποθούσε. Άγιο. Θέλω να σε κρατήσω έτσι Όπως βαθιά με στον καθρέφτη Έστεινε στον εαυτό σου Ξένον, κόσμο. Γιατί έρχεσαι αλλιώς Γιατί ανερίσε; Γιατί θέλεις να με πείσει Πως κάθε και χρυμπάρι Γύρω από το λαιμό σου Έστω και λάχιστα βαραίνει Ενώ το ξέρω Τίποτα δεν βαραίνει Δεν υπάρχει βάρος με στη γαλήνη μιας εικόνας Γιατί στέκεις έτσι που τώρα να έχω μαύρα προαισθήματα. Γιατί το σχήμα του κορμίου σου διευθετείς σαν τις παλάμι στις γραμμές, σαν να είναι αδύνατον κοιτάζοντάς το να μην μάθω και τη μοίρα μου. Έλα στο φως. Πλησίασέ με. Δεν φοβάμαι να δω νεκρούς τα πρόσωπά τους Δικαιούνται και αυτοί όπως κάθε πράγμα Όταν επιστρέφουν να βρουν μια θέση Να υπάρξουν με στο βλέμμα μας Το τριαντάφυλλο δες, πάνω στο γραφείο μου. Πόσο αμυδρά φωτίζεται, όπως και εσύ. Ούτε κι αυτό έπρεπε να είναι εδώ απόψε. Στον κήπο, δίχως να μπλεχτεί μαζί μου, έπρεπε να ανοίγει ή να μαρενόταν Μα εκρεμεί εδώ. Ζητάει να καταλάβω τι, γιατί. Μη φοβηθείς, ανέξαυνα καταλαβαίνω. Α, μέσα μου αναδύεται και πρέπει, πρέπει να το συλλάβω, να το αδράξω και ασκοτώνει να το συλλάβω, είσαι εδώ να το κρατήσω όπως τα πράγματα τριγύρω ένας τυφλός έτσι τον νιώθω το χαμό σου δίχως όνομα Έλα, αστρινήσουμε μαζί που σ' αποτράβηξαν απ' τον καθρέφτη σου Μπορείς να κλέ ακόμη δεν μπορείς την πλημμύρα των δακρύων και όλη τη δύναμή του μετουσίωσε στην όρημη προσήλωσή σου, και κάθε χυμό στα βάθη σου τον μεταμόρφωνες σε αδρή πραγματικότητα που να ανελίσσεται τυφλά και ζυγιασμένα. <ΣΣ1> Τότε σ'απέσπασε μια τελευταία σύμπτωση, σ'απέσπασε από τον θρίαμβο σου, σε πανέφερε πίσω στον κόσμο, κατά τον το θέλημα. Και δεν σε απέσπασε ολόκληρη Απέσπασε κάποιο κομμάτι σου Μα γύρω του όλο ένα πλήθαινε ο έξω κόσμος βάρενε πια τόσο που ολόκληρο τον εαυτό σου χρειαζόσουν, Και αποτραβώντας τον με κόπο από τον ήρμό του συντρίβοντα τον, ναι, προσήλθες αφού έπρεπε Τότε από το χώμα της καρδιάς ζεστό σαν νύχτα πρόωρα του σπόρους που θα γίνονταν ο θάνατός σου ο απόλυτα δικός σου θάνατος μιας ζωής απόλυτα δική σου και τους γεβόσουνα του σπόρους του θανάτου σου σαν να σαν σπόροι απλοί γεβώσουνα τους σπόρους του και σου μένε μια γεύση γλύκας ακατάληπτη τα χείλη σου είχες γλυκά εσύ που ήσουν τόσο γλυκιά κι βαθιά με τις αισθήσει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης